Υπάρχει άδασα πολλές φορές το κείμενο, το διαβάζω άλλη μία. Καταρχήν για να μην μπερδευόμαστε άλλο το ονομαστικό επιτόκιο και άλλη πραγματική επιβάρηση. Ζητάτε ένα κατανοντικό δάνειο με τίσιο επιτόκιο 12% το οποίο θα εξοφλήσετε σε ένα χρόνο. Τι θα πληρώσετε σε τόκους? 120% επί 5% Μη βιάζεστε, δεν είναι 600€ όπως θα απαντούσατε και σα πρόλαβα. Πρέπει να σας υπολογίσετε τους λογαριασμούς σας και την αιτήσια συνδρομή που θα ζητηθεί είτε κατά την εκπαιδεμίαση του δανείου είτε κατά την πρώτη δόση την ειδική συμφορά 0,6% που βαρύνει κυρίως κατανολικά έξοδα θα επαρβαρυνθεί τουλάχιστον με 627 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 15,7% και όχι στο 12% όπως φαίνεται στη διαφήμιση ή στο φιλάδιο κάποιες άλλες τραπέζες μας Εδώ... Όπως βλέπετε πρωτερεότητά μα είναι αμοιβαιότητα των σχέσεων και ειλικρίνεται <Ροί> και ειλικρίνεια με μα.